τις προηγούμενες εκπομπές σχεδιάσαμε με κάπως δασκαλίστικο είναι η αλήθεια τρόπο κάπως κουραστικά ομολογώ ένα πορτρέτο του Πετράρχη τώρα έχουμε τη δυνατότητα πια να κοιτάξουμε αυτό το πορτρέτο με τον τρόπο που κοίταξε μεταξύ άλλων ο Βίτγεν το πασίγνωστο σκιτσάκι του Γιώζεφ Γιάστροφ όταν αποφάσισε να στραφεί στα πέχνια. Το σκιτσάκι αυτό, αν το κοιτάξεις, δείχνει το κεφάλι μιας πάπιας. Ή όχι. Αν το ξανακοιτάξουμε, βλέπουμε ξαφνικά πως δείχνει το κεφάλι ενός λαγού. Ή το κεφάλι μιας πάπιας. Το τι θα πρωτοδούμε έχει σημασία από ψυχολογική άποψη. Αλλά από ένα σημείο και πέρα δεν αποφεύγουμε να ξέρουμε πια ότι και τα δύο συνυπάρχουν στο ίδιο ένα και μοναδικό σκίτσο. Το ίδιο άλλωστε συμβαίνει, α το πούμε και αυτό, στα χαρακτικά του Έσερ, στο περίφημο Οριακό Κύκλο 4, α πούμε. Εκεί πέρα, όσοι το έχουν δει θα το θυμηθούν εύκολα, κοιτάμε και βλέπουμε αγγέλους να σχηματίζουν από το κέντρο προ την περιφέρεια κύκλου σε ένα μαύρο φόντο. Ξανακοιτάμε και βλέπουμε νυχτερίδε που σχηματίζουν από το κέντρο προ την περιφέρεια κύκλου σε λευκό φόντο πρόκειται και πάλι για ένα ενιαίο μοναδικό σκίτσο. Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο θα παρατηρήσουμε εάν κοιτάξουμε το πορτρέτο του Πετράρχη όπως το σχεδιάσαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο, ιστορία, σύντομο βιογραφικό σημείωμα έστω, που να μην παρουσιάζει τον Πετράρχη ως τον πρώτο των ουμανιστών και συνεπώς σε τελική ανάλυση ως τον πρώτο άνθρωπο της αναγέννησης. Όμως, αν ξανακοιτάξουμε, η άμμο στην κλεψίδρα είχε αρχίσει να ρέει πολύ νωρίτερα. Μπορεί και από το 12ο αιώνα, τον αιώνα του Αβελάρδου και του Αβερόη, Σίγουρα πάντως μετά το 1230 περίπου, όταν στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων ο Αριστοτέλης επιτέλους επικρατεί. προϊούσα εκοσμίκευση, εκδηλώνεται εφεξής παντού. Ο Γκροσετέστα και ο Ρογύρος Βάκων, οι σχολαστικοί και οι ευεροϊστές, οι νομιναλιστές και οι κατασκευαστές οματοιαλίων και δημόσιων ρολογιών, οι τοκογλίφοι και οι επινοητές του καθαρτηρίου, δηλαδή του δανεισμένου χρόνου, είναι ισότιμες εκφάνσεις τη ίδια εκοσμίκευσης. Μα κι αν περιοριζόμασταν στην ευνίδια υποτίθεται έμφαση στα ελληνικά που παρατηρείται κατά την έναρξη της αναγέννησης, θα έπρεπε ίσως να αναχθούμε στην πολύγλωσση, πολυπολιτισμική θα τη λέγαμε σήμερα, αυλή του φριδερίκου του Β' στο Παλέρμο. Πάλι κάπου γύρω στο 1250. Και στην εμβληματική τότε μορφή του Μιχαήλ Σκότου. Και α ας ξανακοιτάξουμε το ίδιο σκίτσο. Μόνο μια γενιά χωρίζει τον Πετράρχη και το Βοκάκιο από τον Δάντη. Κι όμως άλλαξαν όλα. Ο Δάντης θρηνεί ένα κόσμο που χάνεται και απολυθώνεται σαν την νιώβη. Κατά τη γνώμη μου αυτό σημαίνουν κατά βάθος η ρήμε με πετρόζετο, όσο σκληρή κι αν ήταν η άγνωστη δέσποινα που υποτίθεται το τη Τσενάβη. Ο Δάντης στρέφεται προς το θεσμό της κοινότητα που καταραίει και ακινητοποιείται σαν τη γυναίκα του λότ. Η ανεπανάληπτη ιδιοφοία του έγκυται στο ότι προφέρει ένα ξόρκι, τη Θεία Κομουδία δηλαδή, και καταφέρνει για μια άπειρη στιγμή να κρατήσει ακίνητη, μετέωρη, την άμμο στην κλεψίδρα. Ποτέ όμως ξανά ο κόσμος δεν θα συλληφθεί ενιαίο, αδιαχώριστος. Ο Δάντης είναι εξορισμού εξόριστος και ίσως γι' αυτό είναι και εξορισμού βαθύτερος ποιητή. Ο Πετράρχης ταξιδεύει ως κοσμοπολίτης όμως, διεκδικεί ένα νέο κοινωνικό ρόλο και εκεί εγγράφει την ποιησή του. Προϋποθέτει ένα διαχωρισμό που θα τον δούμε συντελεσμένο μόνο τον 17ο αιώνα, όταν θα αυτονομηθεί το πεδίο της αισθητική. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο, ιστορία, σύντομο βιογραφικό σημείωμα έστω, που να μην παρουσιάζει τον Πετράρχη ως τον εισηγητή της ανθεκτικότερης και μακροβιότερης ποιητικής πρακτικής. Το Πετραρχικό Σονέτο, μετασχηματιζόμενο συνεχώς και ενίοτε ριζικά στο πλαίσιο καταρχάς ενός πανευρωπαϊκής εμβέλειας Πετραρχισμού, διέσχισε απαράλλακτο και συνεχώς τροποποιούμενο ταυτοχρόνος, όπως η Μυθική Αργό, ακόμα και το μοντερνισμό απαλωτριώνοντας μάλιστα εκφάνσεις του. Θα δούμε ότι από απόσταση τριών αιώνων, ο Κεβέδο απαντά σε ένα υπέροχο σονέτο του Πετράρχη. Την νεότερη ελληνική ποιήση την εγγενιάζει όχι η κριτική αναγέννηση, αλλά έναν αιώνα νωρίτερα, ο σπουδαίος ανώνυμος Κύπριος που συνέθεσε τις ρήμες αγάπης. Ο Ρίλκε, ο Λόρκα, ο Όντεν, σονέτα γράφουν επίση. Όμως, α ξανακοιτάξουμε το σκίτσο. Η άμμο στην κλεψίδρα είχε αρχίσει να ρέει πολύ νωρίτερα. Ο Τζάκομο Νταλεντίνη, νοτάριος στην αυλή του φριδερικού του Β' της Σικελίας γύρω στα 1230, σφραγίζει τη γένεση του σονέτου, ενός μικρού ήχου, όπως λέει και το όνομά του, που, απειχώντας το τικ-τακ των πρωτοφανέρωτων τότε δημόσιων ορολογιών, αποστάζει το ρεπερτόριο και τη μονοπολική τέχνη των τροβαδούρων. Και ο Γκουητόν Ενταρέτσο μεταφέρει 20 χρόνια αργότερα το σονέτο, αλλά και το καντσόνε και την παλάτα και άλλες ακόμα πιο σπανίες φόρμες, όλον αυτό τον διαχωρισμένο πια από την προφανή μουσική του θησαυρό, στην Τοσκάνη. Και συντονίζει τον ήχο τους με την ένταση και το θόρυβο των Ιταλικών πόλεων που ανθίζουν. Και έπειτα έρχεται η ώρα των στυλνοβίστη. Ο ιδεώδης, σχεδόν άθικτος, αν και αγγιγμένος κιόλας από μια θεολογική ανάγνωση, έρος, ο φιν κυριαρχή. Όμως τώρα αποπνευματώνεται. Η δέσποινα των λογισμών του ποιητή εκθεολογίζεται, ας το πω έτσι, πλήρως. Ο δρόμος από την απώλεια της Βεατρίκης εδώ στη γη, ως την επανεμφάνισή της στην κορυφή του καθαρτηρίου, στον επίγειο παράδεισο στη Θεία Κομωδία του Δάντη είναι και αν υπορέει και άλλο, σκοτεινότερο πάθος, ο Καβαλκάντι το έχει συλλάβει στις λεπτότερες τεκφάνσεις του. Με δύο λόγια. Η αβάνγκαρντ των ποιητών του Ντόλτσε Στυλνόβο, Δάντης, Καβαλκάντι, Νταπιστόγια κτλ, συγκροτημένη γύρω στο 1270, στην πρότυπη πόλη κράτο της Φλωρενδίας, παραδίδει κάτι συντελεσμένο. φαίνεται να παραλαμβάνει αυτό το πλήρε σχήμα και να το υπηρετεί. Το κλισέ της συνάντησης του Δάντη με την εννιάχρονη Βεατρίκη επανέρχεται απαράλλακτο στη σκηνή με τη Λάουρα. Οι σημειώσεις στο περιθώλιο του Βυργιλίου απηχούν την πλοκή της β' νουόβα. Η ζωή σκηνοθετείται και εδώ και εκεί. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε λοιπόν ότι η εμβέλεια του Πετραρχικού Καντσονιέρε οφείλεται στο ότι κάτι συσσωρευόταν και εκκρεμούσε επί πολύ, και ξαφνικά πέφτει ο κεραυνός και λύνε τη βροχή. Οι καινούργιες συνθήκες εγγυώνται απλώς για πρώτη φορά όρους διάδοσης και από αυτή την άποψη τίποτα δεν εγγενιάζει ο Πετράρχης. Και εν τούτης ας ξανακοιτάξουμε το σκίτσο. Και αν ακόμα ό,τι απέμεινε είναι να φινίρεις, να τελειοποιήσεις μέσω των τελειοποιήσεων ακριβώς, Μέσω τη καθαρή δεξιοτεχνίας που ενεργοποιείται και παίρνει τα πρωτεία, αναδεικνύεται ότι ω τότε ελάνθανε. Και ό,τι εκρεμούσε και ελάνθανε, αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο, μετασχηματίζεται. Είναι κιόλα η πρωτοφανή καινούρια γλώσσα. Για να το πω διαφορετικά, κάτι χάθηκε. Και ό,τι απέμεινε, εξασφάλισε, δια τη απώλεια ακριβώ, του όρου διάδοσή του συνέλκοντας ένα σκιώδη δίδυμο που δεν θα πέφταμε εντελώ έξω, αλλά και δεν θα κρυβολογούσαμε αν το ονομάζαμε παροδία, και που θα παίρνει σιγά-σιγά καθώ θα προχωρούμε προ τον Λαφόργκ τα πρωτεία, το πετραρχικό ιδίωμα, κωδικός του οποίου είναι το Σονέτο, συγκροτεί, πώς να το πούμε, έναν αλγόριθμο α πούμε. Οπότε να ξανακοιτάξουμε. Ο Ευρωπαϊκός λυρισμό αρχίζει εδώ ακριβώς. Θα αναδιευθετεί εφ' το καλλιδοσκόπιο που φτιάγνουν οι ειρήμες πάρσε του πετραρχικού Καντσονιέρε. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.